Ελληνικά παραμύθια Το αγαπημένο αιδώνι. Αυτή η ιστορία είναι από την εποχή που εκείνα είχε βασιλιά Ο βασιλιάς είχε ένα όμορφο παλάτι και το πιο όμορφο μέρος του ήταν ο πλούσιος κήπος που είχε λογής λογής λουλούδια Κάποια από τα λουλούδια υπήρχαν μόνο εκεί και πουθενά αλλού στον κόσμο ο κυπουρό τους κρεμούσε κουδουνάκια. Ο κήπος ήταν τόσο μεγάλος, που αν κοίταζες ω την άκρη του, θα έβλεπες ότι έφτανε το δάσος. Ένα ποτάμι κυλούσε στο δάσος και δίπλα στο ποτάμι υπήρχε ένα δέντρο που ζούσε ένα αϊδόνι. Το αϊδόνι τραγουδούσε τόσο γλυκά, που όποιος άκουγε το τραγούδι του μαγευόταν. Το βασίλειο ήταν τόσο διάσημο που άνθρωποι από μακρινές χώρες έρχονταν να το επισκεπτούν. Συγγραφείς έγραφαν βιβλία για το βασίλειο και σε όλα ανέφεραν το Αϊδόνι και τα τραγούδια του. Μια μέρα ο βασιλιάς ο ίδιος διάβασε ένα τέτοιο βιβλίο. Όταν διάβασε για το Αϊδόνι βυθίστηκε στις σκέψεις του. Ποιο πολύ του βασιλείου μα είναι αυτό. Δεν το έχω ακούσει ποτέ ξανά. Κάλεσε τον πρωθυπουργό του. Πες μου, τι είναι αυτό που διάβασα. Υπάρχει ένα πουλί που λέγεται αιδώνι στο βασίλειο που τραγουδά τόσο όμορφα που θεωρείται το πιο όμορφο πλάσμα σε όλη τη χώρα. Αναρωτιέμαι πως και δεν το έχω ακούσει ποτέ. Υψηλότατε, δεν έχω ακούσει για κανένα τέτοιο πτήνο. Πήγαινε βρέστο. «Και ζήτα του να τραγουδήσει για μένα στο παλάτι το απόγευμα!» «Όπως επιθυμείτε, μεγαλειότατε!» Ο Πρωθυπουργό έτρεξε να εκτελέσει την εντολή του βασιλιά. Πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά, ρώτησε παντού στο παλάτι, αλλά κανείς δεν ήξερε για το αιδώνι. Επέστρεψε στο βασιλιά. Υψηλότατε, είναι πιθανόν οι συγγραφείς να έγραψαν για κάτι που ήταν στη φαντασία τους και να μην υπάρχει στην πραγματικότητα ένα τέτοιο πουλί. Όχι, ο βασιλιάς της Ιαπωνίας μου έστειλε το βιβλίο. Τίποτα πόσα γράφει εδώ είναι ψέμα. Θέλω να ακούσω το αειδόνι να τραγουδά. Φέρτο εδώ στο βράδυ. Αλλιώς σας το λέω, θα τιμωρηθεί όλο το βασίλειο. Ο Πρωθυπουργό δεν είχε επιλογή Συνέχισε να ρωτά όποιον συναντούσε για το Αιδώνι. Τελικά συνάντησε ένα μικρό κορίτσι Αιδώνι; ναι το έχω δει Το έχω ακούσει να τραγουδά, ζει στο ποτάμι Άκου, αν με πας ως το Αϊδόνι, θα σου δώσω μία αμοιβή Ο Πρωθυπουργό ακολούθησε το κοριτσάκι στο δάσος ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα στο βασιλιά ότι είχε εντοπίσει το πουλί Οι δυο τους έφτασαν στο σημείο στο δάσος όπου συνήθως τραγουδούσε το Αϊδόνι Το Αϊδόνι άρχισε να τραγουδά και τότε το κορίτσι είπε Εκεί, κοιτάξτε, να το Αϊδόνι όπως σας είπα Ο πρωθυπουργό δεν άκουσε τι είπε το κορίτσι Ήταν μαγεμένος από το τραγούδι του Αϊδονιού Μπορείς να ξεχάσεις ποιος είσαι από την ομορφιά του τραγουδιού Δεν έχω ξανακούσει πιο γλυκό τραγούδι Ο βασιλιάς θα ενθουσιαστεί όταν το ακούσει Μικρό μου Αειδόνι, έλα στο παλάτι Ο βασιλιάς επιθυμεί να σε ακούσει Είναι τιμή μου που ο βασιλιάς ζήτησε να με ακούσει Θα έρθω μαζί σου Παίρνοντα το Αειδόνι μαζί τους, επέστρεψαν στο παλάτι το παλάτι ήταν όμορφα διακοσμημένο και έμοιαζε εκθαμβωτικό. Ο βασιλιάς καθόταν στο θρόνο του. Όλοι οι υπηρέτε και ευγενείς ήταν εκεί. Μια θέση από χρυσό είχε τοποθετηθεί ειδικά για το αιδόνι. Εκείνο έκατσε και άρχισε να τραγουδά. Το τραγούδι ήταν τόσο υπέροχο που ο βασιλιάς συγκινήθηκε. «Θέλω το χρυσό δαχτυλίδι μου να κρεμαστεί γύρω από το λαιμό του». Όχι βασιλιά μου, δεν θέλω τίποτα Μου αρκεί που σου άρεσε το τραγούδι μου Ο βασιλιάς ζήτησε από το Αϊδόνι να μείνει στο παλάτι Ένα χρυσό κλουβί φτιάχτηκε για εκείνο Το επέτρεπα να πετάει δυο φορές την ημέρα και μια τιμήχτα. Δώδεκα στρατιώτες το ακολουθούσαν και έδαιναν μια κόκκινη κορδέλα γύρω από το λαιμό του Το Αϊδόνι μισούσε να πετάει έτσι αυτό συνεχίστηκε για εβδομάδες. Μια μέρα κάποιος έστειλε στο βασιλιά ένα κουτί με τη λέξη αιδώνι σκαλισμένη πάνω του. «Αυτό πρέπει να είναι ένα νέο βιβλίο για το αιδώνι. Όμως δεν υπήρχε βιβλίο στο κουτί. Μέσα υπήρχε ένα ψεύτικο αιδώνι γεμάτο με διαμάντια και όταν του τραβούσε στην ουρά τραγουδούσε σαν το αληθινό αϊδόνη. Μια κορδέλα κρεμόταν στο λαιμό του όπου έγραφε «Το αειδόνι του βασιλιά της Ιαπωνίας δεν έχει αξία μπροστά σε αυτό του βασιλιά της Κίνας». Δεν πίστευε κανένα στα μάτια του και όλοι είχαν ενθουσιαστεί με το ψεύτικο αειδόνι. «Τι ωραίο δώρο! Ας τα βάλουμε να τραγουδήσουν μαζί!» Τα αιδώνια τραγούδησαν μαζί, αλλά ο συνδυασμός τους δεν ήταν πολύ ευχάριστο καθώς το αληθινό τραγουδούσε ό,τι ήθελε και το ψεύτικο ήξερε μόνο τα τραγούδια που το είχαν ρυθμίσει να τραγουδάει. Δε φταίει το ψεύτικο Αϊδόνι, τραγουδάει μονάχα ό,τι το έχουν μάθει. Τότε έβαλαν μόνο το ψεύτικο Αϊδόνι να τραγουδήσει. Ο ήχος ήταν ολόιδιος με το αληθινό Αϊδόνι. Έμοιαζε πανέμορφο με τα χρυσαφικά και τα διαμάντια του να λάμπουν. Το ψεύτικο Αϊδόνι τραγούδισε πολλά τραγούδια. Αρκετή ώρα μετά, ο βασιλιάς αποφάσισε να ακούσει το αληθινό Αϊδόνι. «Πού πήγε το Αϊδόνι! Το είδε κανείς να πετάει, ε! Πώς γίνεται να μην ξέρει κανείς που πήγε! Φαίνεται πως έφυγε από το παλάτι!» Όλοι στο παλάτι χαίρονταν που είχαν το ψεύτικο Αϊδόνι και το άκουγαν ξανά και ξανά, απολαμβάνοντας τη φωνή του. Αυτό το αηδόνι είναι τόσο όμορφο! Και τραγουδάει τόσο ωραία! Βλέποντάς το κανείς, δεν φαντάζεται ότι είναι ψεύτικο! Είναι ένα υπέροχο δώρο από το βασιλιά της Ιαπωνίας! Πρωθυπουργέ, ετοίμασε μια συναυλία την Κυριακή! «Επιθυμώ όλο το βασίλειο να ακούσει τη γλυκιά φωνή του αηδονιού!» «Μάλιστα, μεγαλειότατε!» Την επόμενη μέρα οργανώθηκε η συναυλία. Όλοι το λάτρεψαν, αλλά κάποιοι είχαν ακούσει και το αληθινό αηδόνι να τραγουδά. Mm, αυτό είναι ωραίο, αλλά όχι όσο το αληθινό! Όταν τραγουδάει είσαι συγκινεί πραγματικά!» «Μπράβο! Είναι τόσο όμορφο το τραγούδι του που θες να το ακούς ξανά και ξανά!» Το ψεύτικο το τοποθετήθηκε στο δωμάτιο του βασιλιά το βράδυ. Ο βασιλιάς το άκουγε πριν κοιμηθεί και το ονόμασε Βασιλικό Τραγουδιστή. Ο τίτλος ράφτηκε σε μια κορδέλα στο λαιμό του αιδώνιου. Πλέον γράφονταν βιβλία και για το ψεύτικο αηδόνι. Η φήμη του έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο Ένα χρόνο μετά, ο βασιλιάς και η αυλική είχαν μάθει ένα από τα τραγούδια του Μόλις το αιδώνι ξεκινούσε, τραγουδούσαν μαζί του και οι άνθρωποι Όμως μια νύχτα που το αιδώνι τραγουδούσε για το βασιλιά Ακούστηκε κάτι να σπάει μέσα του Το επόμενο πρωί ο βασιλιά το έστειλε για επισκευή σε ένα ρολογά «Μεγαλειότατε, εξέτασα λεπτομερώς το μηχανισμό. Τραγουδώντας τόσο συχνά και τόσο πολύ, το μηχάνημα μέσα του έπαθε ζημιά. Και αν προσπαθήσω να το φτιάξω, μπορεί να χάσει τα τραγούδια του. Δυστυχώς δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να τραγουδήσει». Ακούγοντας το αυτό, όλο το βασίλειο βυθίστηκε στην απελπισία, καθώς το αιδόνι τους διασκέδαζε όλους. Πέρασαν πέντε χρόνια Ο βασιλιάς αρρώστησε Και η υγεία του χειροτέρεψε πολύ Οι πίκοοι προσεύχονταν για την υγεία του Υψηλότατε, θα θέλατε να σας φέρω κάτι Τι μπορώ να σας προσφέρω Ο βασιλιάς δεν μίλησε Γινόταν όλο και πιο αδύναμος Και φαινόταν πως δεν υπήρχε γιατριά Δυσκολευόταν να αναπνεύσει Δεν θυμόταν τίποτα Εκτός από «Τραγούδα, τραγούδα, ηδονάκι μου όμορφο, σου έχω δώσει τόσα πολλά, σε παρακαλώ, μη μου το κάνεις αυτό, τραγούδα, τραγούδα». Αλλά το αιδόνι δεν κουνήθηκε. Εκείνη τη στιγμή ο βασιλιάς άκουσε τραγούδι έξω από το παράθυρό του. Η ελπίδα και η ευτυχία έλαμψαν στο πρόσωπο του βασιλιά. Μετά από λίγο ο βασιλιάς νόμιζε πως είδε τη φιγούρα ενός πουλού στο παράθυρο Προσπάθησε να ανοίξει τα μάτια του και είδε το αληθινό αιδώνι καθισμένο στο παράθυρο Τραγουδούσε Επέστρεψες! Τραγούδα αγαπημένο μου! Τραγούδα! Το αιδώνι τραγούδισε για λίγο ακόμη η χαρά του βασιλιά αυξανόταν με κάθε νότα και φαινόταν πως η θέλησή του για ζωή αναπυρωνόταν σιγά σιγά Σε ευχαριστώ πολύ μικρό μου Αϊδόνη σε ευχαριστώ Γιατί με άφησες Σήμερα που γύρισες μου ξανά πίσω τη ζωή μου Πως θα σε ξεπληρώσω δεν ξέρω Μεγαλειότατε το έχεις ήδη κάνει αυτό Θυμάμαι πως δάκρυσες όταν σου τραγούδησα για πρώτη φορά Αυτή είναι η καλύτερη αμοιβή για ένα καλλιτέχνη Το Αϊδόνι ύστερα τραγούδισε κι άλλο τραγούδι Και ο βασιλιάς το άκουσε και αποκοιμήθηκε Φαινόταν σαν να κοιμόταν πρώτη φορά ήρεμος Μετά από αιώνες Το επόμενο πρωί όταν ξύπνησε Οι αχτίδες περνούσαν από το παράθυρο Και το Αϊδόνι καθόταν δίπλα του ο βασιλιάς φαινόταν καλύτερα από ποτέ. Μείνε μαζί μου για πάντα, καλό μου αιδονάκι. Θα σε αφήσω να τραγουδάς μόνο όταν το θες εσύ. Δεν θα σε αναγκάσω για τίποτα ξανά. Όχι, ψηλότατε, δεν μπορώ να ζήσω στο παλάτι. Όποτε θελήσω να σε δω, θα έρχομαι. Θα χτίσω μια φωλιά κάπου εδώ γύρω και όποτε με χρειάζεσαι, θα πετάω σε σένα... Και θα σου τραγουδάω Μέσα από τα τραγούδια μου Θα σου πω τα πάντα για το βασίλειο Αλλά θέλω να μου υποσχεθείς κάτι Φυσικά Πες μου τι επιθυμεί η καρδιά σου και εγώ θα το δώσω Δεν θα πεί σε κανέναν Ότι θα σου λέω τα πάντα για το βασίλειο Εντάξει Συμφωνώ Λέγοντάς το Το ειδόνι πέταξε μακριά και ο βασιλιάς κατάλαβε πως δεν πρέπει να φυλακίζει πουλιά Και εκείνα έχουν το δικαίωμα να ζήσουν όπως θέλουν Κανείς δεν πρέπει να σκλαβώνει κανένα Και τα πουλιά είναι καλύτερα όταν τραγουδάνε και πετάνε ελεύθερα στα δάση Εκεί είναι το σπίτι τους Και όχι σε παλάτια ή στους τέσσερις τείχους ενός ανθρώπινου σπιτιού Αργότερα όταν ο υπουργό πήγε να δει το βασιλιά τον είδε αντί να είναι εξαπλωμένος να στέκεται στο παράθυρο χαμογελώντας. Ο πρωθυπουργός έτρεξε έξω να πει τα καλά νέα σε όλους και το βασίλειο ανακουφίστηκε.